Την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, είδαμε στο Ιερό Κείμενο των Παρεμιών του Σολομόντος, την συνέχεια της διδασκαλίας, του Αγίου κτός Δαβίδ, προς το γιο του των Σολομώντα. Μια διδασκαλία εκπληκτική, μία διδασκαλία αληθινά παιδαγωγική, μία διδασκαλία η οποία δείχνει Πραγματική αγάπη, πραγματικό ενδιαφέρον, πραγματικό πόθο και πόνο για το παιδί του. Μια διδασκαλία η οποία αγγίζει την ουσία των πραγμάτων και ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι ούτε τα λεφτά, δεν είναι ούτε τα σπίτια, ούτε ο πλούτος, ούτε οι δόξες, ούτε οι τιμές, αλλά ουσία των πραγμάτων είναι η πνευματική ζωή και ο παράδεισος. Μας έδειξε ο Άγιος Προφήτης Δαβίδ το πως πρέπει να αποφεύγουμε τους ασεβείς, όχι τους αμαρτωλούς, τους ασεβείς. Και θα σας θυμίσω, Ότι ο Κύριος ήταν κοντά στους αμαρτωλούς, αλλά μακριά από τους ασεβείς, εδώ στη γη που βρισκόταν. Επλησίαζε τους αμαρτωλούς όπως τους τελώνες και τις πόρνες, γιατί είχαν μέσα τους διάθεση για να μετανοήσουν, Αλλά τον χώριζε μεγάλη απόσταση από του ασεβείς της εποχής εκείνης που ήσαν οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι κλπ. Και όταν ποτέ συναντά το μαζί τους, θυμάστε ότι ήταν πολύ καυστικός, πολύ οξής, τους μιλούσε με σκληρή γλώσσα, ακριβώς διότι ήθελε να τους οδηγήσει στη μετάνοια αλλά εδώ βλέπει κανείς τι σημαίνει ασεβή. βλέπετε εδώ αυτοί οι ασεβείς οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι σαδουκαί. δεν ενδιαφέρονται να μετανοήσουν είναι οι σκληροί είναι αυτοί που έχουν κάνει την καρδιά τους πέτρα για να μην μπορεί να εισχωρήσει μέσα ο Λόγος του Θεού. Βλέπουν θαύματα του Κυρίου. Είναι δίπλα και σε δαιμονισμένους που ο Κύριος τους κάνει καλά. Είναι δίπλα και στον το που ο Κύριος τον σηκώνει από το κρεβάτι. Είναι δίπλα στους τυφλούς που ο Κύριος τους ανοίγει τα μάτια. Είναι δίπλα στην νεκρά κόρη του Ιαΐρου και στον νεκρό Λάζαρο που ο Κύριος τον ανασταίνει. Αν βλέπετε τι σημαίνει ασεβής. Και αν βλέπει ουσιαστικά είναι τυφλός. Θα ευχόταν να μην έβλεπε. Τα μάτια της ψυχής του είναι κλεισμένα. Δεν θέλει να εισχωρήσει μέσα το φως της χάρητος του Χριστού. Ασεβής είναι αυτός που είπαμε προχτές ότι απολαμβάνει την αμαρτία του, τη γλεντάει την αμαρτία του και στέκει επίτηδες εσκεμένα ιβριστής του Θεού, μακράν του Θεού. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, ο Άγιος Αυτός άνθρωπος, ο Άγιος Αυτός πατέρας, μας δίνει μια εικόνα των ασεβών, θα έλεγα πλήρη εικόνα, και ταυτόχρονα μας συμβουλεύει να μην έχουμε καμία σχέση με ασεβείς. να μην τους πλησιάζουμε, να μην περνάμε ούτε καν έξω από τα σπίτια τους. Γιατί, αφενός μεν διότι δεν πρόκειται να τους αλλάξεις, είναι μάτι ο κόπος σου, αλλά και σίγουρα δεν πρόκειται και να ωφεληθεί. Αντίθετα, υπάρχει μεγάλη απειλή, μεγάλος κίνδυνος, τεράστιος κίνδυνος να ζημιωθείς αφάνταστα και να χάσεις την ψυχή σου. Θα σας θυμίσω τη φράση την οποία μας είπε «Ουγαρμή γαρμοι εάν μη κακοποιήσωσιν» Δεν τους έρχεται ύπνος στα μάτια τους εάν δεν κάνουν το κακό εις βάρος μας, ο ύπνος αυτών και ου κοιμώνται. έχουν χάσει τον ύπνο τους οι ασεβείς επειδή σκέπτονται συνεχώς το πως θα μας δημιώσουν επομένως σκεφτείτε αγαπητοί μου αδελφοί σκεφτείτε Όταν βγαίνετε από το σπίτι και λέτε θα πάω στο γείτονα, θα πάω στη γειτόνισσα, να πιούμε ένα καφέ, θα πάω να κάτσω να κουβεντιάσουμε, σκέψου τι είδους άνθρωπος είναι αυτός. Έχεις την αίσθηση ότι θα σε ωφελήσει. Τον βλέπεις να συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας να εξομολογείται, να κοινωνεί να ζει έντονη μυστηριακή ζωή Αισθάνεσαι ότι εκεί που θα πας και θα καθίσετε θα συζητήσετε πνευματικού ενδιαφέροντος πράγματι και δεν θα, πράγματα και δεν θα κοτσομπολεύετε Αισθάνεσαι ότι θα υπή λόγω νοφελίας και εσύ θα ωφεληθεί σίγουρα, εάν πρόκειται για τέτοιο άνθρωπο, τότε μην το συζητά Πήγαινε ασφαλώς. Πήγαινε και μην κοιτάς το ρολόι τι ώρα θα φύγεις. Αν όμως βλέπεις, γιατί ξέρετε να διακρίνετε, αν βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος για την ψυχή σου, Βλέπεις ότι ο άνθρωπο αυτός, γυναίκα ή άντρας, δεν έχει επαφές με την Εκκλησία ή εν πάση περιπτώσει οι επαφές του έχουν τυπικό χαρακτήρα. Δεν έχει μυστηριακή ζωή, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί, ζει την αμαρτία και τη γλεντάει την αμαρτία. Δεν έχει δουλειά εκεί ούτε απ' έξω. Χίλιες φορές, όπως μας έλεγε ο αείμνης, τον διδάσκαλός μας, αιωνία του η μνήμη, χίλιες φορές μόνος σου και μόνη σου, παρά να βγεις και να χάσεις την ψυχή σου. Αν διαβάσετε στου Αγίους της Εκκλησίας μας, Θα δείτε ότι υπήρχε μεταξύ των ασκητών και των νοσίων, υπήρχε μία τάξη που ελέγονται έγκλειστη. Τι σημαίνει αυτή η τάξης. Ήταν ασκητές οι οποίοι αποφάσιζαν, έπαιρναν ηρωική απόφαση να κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο για όλη τους τη ζωή. Μέσα σε μια σπηλιά, για να μην ξαναβγουν ποτέ. Και άλλο έμενε 30 χρόνια, άλλο έμενε 40 χρόνια, άλλο έμενε 60 χρόνια, άλλο έμενε 70 χρόνια, και είχαν απλώ μια τριπούλα για να πηγαίνουν να του αφήνουν λίγο φαγητό από το μοναστήρι. Ή να πηγαίνει ο παπάς να τους κοινωνεί. Γιατί το έκαναν αυτό, γιατί ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι που τους πλησίαζαν εφοβούνταν, εφοβούνταν οι Άγιοι αυτοί κλεισμένοι μέσα στα δωματιά τους, εφοβούνταν γιατί όσο καλός και αν είναι ο επισκέπτης σου σίγουρα θα υπείς κάτι που θα αμαρτήσεις. Σίγουρα κάπου θα, ξεφέ... θα ξεφύγει η γλώσσα σου. Θα το βρούμε παρακάτω. Εκ ούτε ουκ αμαρτία. <κοί> Μέσα από τα πολλά λόγια που θα υπείς, όσο καλά κι αν είναι αυτά τα λόγια, κάπου θα ξεφύγεις. Κάτι θα υπείς που δεν θα επιτρέπει ο νόμος του Θεού. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είχαν περιορίσει μέχρι τέτοιου βαθμού τον εαυτόν τους ούτως ώστε να έχουν μία συνεχή επικοινωνία μόνο με τον Θεό και με κανένα άλλον. Α έρθουμε όμως στη συνέχεια γιατί η διδασκαλία του Αγίου αυτού ανθρώπου συνεχίζεται. συνεχίζεται προς το παιδί του αλλά ταυτόχρονα συνεχίζεται και για μας γιατί βλέπετε το κήρυγμα αυτό που μας κάνει ο Άγιος Δαβίδ ο Βασιλέας είναι για όλους μας επίκαιρο γιατί δεν νομίζω να αισθάνεται κανείς την υπεροχή ότι δεν έχει αντίκρισμα ο λόγος αυτός επάνω στη σημερινή μας ζωή και πάνω στις εκφάνσεις τη σημερινή μας ζωής. Και σήμερα υπάρχουν οι φίλοι, και σήμερα υπάρχουν οι γνωστοί, και σήμερα υπάρχουν οι επισκέπτες που θα έρθουν στο σπίτι μας, και σήμερα υπάρχουν αυτοί που μας προσκαλούν να πάνω στο σπίτι τους, και σήμερα υπάρχουν οι επικοινωνίες μεταξύ των ανθρώπων, και επομένως τα λόγια αυτά που λέει ο Δαβίδ Προς τον γιο του τον Σολομώντα, πιστεύω ότι έχουν ισχύ και για μας, διότι αφορούν την πνευματική μας ζωή εν γένει. Τι λέει λοιπόν παρακάτω στο στίχο 18. Φεύγει από τους ασεβείς και θέλει να δείξει στο γιο του του ασεβείς τώρα γιατί αφού του δείχνει του ασεβείς και του λέει ποιος είναι ο κίνδυνος ο οποίος απειλεί την ψυχή του Σολομώντα κοντά σε αυτούς τους διεστραμμένους ανθρώπους πρέπει να του δείξει και τη θετική πλευρά του, του πράγματος να του δείξει και ποια είναι η ασφάλεια που πρέπει να αισθάνεται κοντά σε ευλαβείς, σε ευσεβείς ανθρώπους που σέβονται τον Θεόν, αγαπούν τον Θεόν, πονούν για τον Θεόν θέλουν να ζήσουν έντονα την πνευματική ζωή για να καταντήσουν στην ζωή την αιώνια. Άκουσε τι λέει «Εδε οδη των δικαίων» ομίος φωτή λάμπουσι, προπορεύονται και φωτίζουσιν, έως κατορθώσει η ημέρα. Να το εξετάσουμε αυτό το στίχο. αν και πιστεύω χοντρικά καταλάβατε τι μας είπε. Αντίθετα λέγει, οι δρόμοι που βαδίζουν οι δίκαιοι είναι λαμπροί όπως το φως. Ο δρόμος και η πολιτεία και η ζωή των δικαίων αστράφτει. Ενώ ο δρόμος των ασεβών είναι σκοτεινό, είναι επικίνδυνος. Ενώ ο δρόμος των ασεβών είναι λαβυρινθώδης ενώ ο δρόμος των ασεβών εγκρύπτει κινδύνους ο δρόμος του ευσεβούς ανθρώπου η ζωή του ευσεβούς διακρίνεται δια την καθαρότητά της ο ευσεβής άνθρωπος του λέγει και μας λέγει ο Δαβίδ δεν έχει να κρύψει τίποτα. Ο ευσεβής άνθρωπος κινείται όπως κινείται κάποιος μέσα σε ένα φωτεινό δρόμο, με πλούσιο φως και ένα τέτοιο άνθρωπος φυσικά δεν μπορεί να κρυφτεί. Έτσι πρέπει να είναι ο Ευσεβής. Και έτσι μας τον παρουσίασε και ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε εκεί στην επί του του. Τι είπε στους μαθητές του. Ημίσεστε το φως του κόσμου». Είσαστε το φως που φωτίζει. Και τι τους λέει παρακάτω. Ούδηνατε δύνατε πόλης επάνω όρους κυμμένη. Για βάλε επάνω στην κορφή ενό βουνού. Βάλε ένα σπίτι. Από που κι αν γυρίζεις το σπίτι δεν μπορεί να κρυφτεί. Από παντού το βλέπεις. Από παντού φαίνεται, έτσι είναι και ο Χριστιανός, έτσι είναι και ο Ευσεβής, πρέπει να στέκει σε τέτοιο σημείο, ούτως ώστε να μην μπορεί και να μην θέλει να κρύψει κάτι. Και αυτό γιατί αδερφοί μου, γιατί δεν πρέπει να αφήνει ο Χριστιανός ερωτηματικά. Δεν πρέπει να αφήνει αναπάντητα ερωτήματα στους γύρω Του. Η ζωή μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Ή δυνατόν και το φαγητό που τρώμε και τα κουτάλια που χρησιμοποιούμε, ή δυνατόν να τα γνωρίζει ο κόσμος για να μη δημιουργεί φαντασίες στο μυαλό του Τι έφαγε σήμερα ο Παπατημόθεος Ή πως μας παριστάνει τον υποκριτή Μας μιλάει για νηστεία Ενώ αυτός μέσα στο σπίτι του καταλύει την νηστεία Μας μιλάει για λιτότητα Και αυτός τρώει με χρυσά πυρούνια και με χρυσά κουτάλια Μας μιλάει για ευτέλεια ενώ Αυτό ζει στην πολυτέλεια. Η ζωή μας πρέπει να είναι ξελαμπικαρισμένη μπροστά στους άλλους. Ο χριστιανός πρέπει να διακρίνεται και να φαίνεται και να μην προσπαθεί να κρύψει τίποτα για να είναι η μαρτυρία του Χριστού. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος, όταν εσύ ήρθες στο δικαστήριο, το θυμάστε, όταν του είπανε, εσύ του λένε, τι έχεις να απολογηθείς, τι είπε ο Κύριος, εμένα λέει μη με ρωτάτε, εγώ λέει ουδέποτε ελάγησα και κινήθηκα εν κρυπτό. Ρωτήστε λέει αυτούς που ερχόνταν εδώ τους δικού σας που τους βάζατε εγκαθέτους και με παρακολουθούσαν συνεχώς και βλέπετε δεν διαμαρτυρήθηκε ο Κύριος το ήξερε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους γραμματείς και τους φαρισαίους που ακολουθούσαν κοντά δεν πήγαιναν για καλό σκοπό δεν είχαν τη διάθεση να ακούσουν κήρυγμα αλλά το λέει το Ευαγγέλιο επήγανε να δουν μήπως ξεφύγει πουθενά ο Χριστός να πιάσουν λόγο για να τον καταγγείλουν τι έχεις να πεις του λέει ο Πιλάτος τι έχεις να πεις του λέει ο Άνα ο καλιάφα, ρώτησε λέει αυτούς που ακούγανε αυτοί θα σου πούνε. γιατί εγώ ουδέποτε ελάχισαν κρυπτό η ζωή μου ήταν ολοκάθαρη Τη ζωή μου την γνώριζαν από κάθε άποψη, εγώ σπίτι δεν είχα, εγώ λέει κοιμόμουν έξω οι αλλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πεντινά του βρανού κατασκηνώσις, ο δε του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνε. Εγώ λέει δεν μπήκα μέσα σε σπίτια να κοιμηθώ έξω εγώ δεύτερο ρούχο δεν έχω με ένα, με ένα ρούχο με ξέρει ο κόσμος να κυκλοφοράω Επερώτησαν τους ακικοώτας ρώτησε αυτούς που ακούσανε ρώτησε αυτούς που με είδανε βλέπετε γιατί πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο βίος μας Βλέπετε γιατί πρέπει να είναι εξεκάθαρη η πολιτεία μας. Βεβαίως δεν θα παρησιαστείς, δεν θα κομβάσεις ότι κάνεις τίποτα το άριστον. Βεβαίως δεν θα το πάρεις επάνω σου διότι γυστεύεις, άλλωστε χρέος σου είναι, τι να πάρεις πάνω σου. Η υποχρεωσή μα είναι να να Αλλά θα ξέρει ο άλλος, θα ξέρει για να παραδειγματίζεται, θα ξέρει για να διδάσκεται, θα ξέρει έστω για να μην έχει να σε καταγγείλει για κάτι. Αυτός είναι ο δίκαιος άνθρωπος, αυτός είναι ο ευσεβής. Εδέ οδεί των δικαίων ομοίως φωτή λάμπουση. Ο δρόμος που θα βαδίζεις και η ζωή που θα βαδίζεις, θα είναι φωταγωγημένη Δεν θα πάει Με την έννοια να κρύψεις κάποιες πονηριέ Και κάποιες αμαρτίες της ζωής σου Και είπε και κάτι άλλο Προπορεύονται λέγει και φωτίζωσαν Βλέπει τι είσαι και εσύ και εγώ Δεν είναι αρκετόν λέει ο Κύριος Να είναι ξελαμπικαρισμένη η ζωή σου Αλλά έχεις υποχρέωση Να βαδίζεις μπροστά Και να δείχνεις τον δρόμο και στους άλλους Αυτό σημαίνει προπορεύονται και φωτίζουσι. Αυτό είναι ο δίκαιος. Αυτός είναι ο ευσεβής. Με άλλα λόγια, όχι μόνο δεν θα σκανδαλίσεις τον άλλον, αλλά έχεις και την υποχρέωση να τον καθοδηγήσεις εις το δρόμο της σωτηρίας. Πολύ δε περισσότερο εμείς οι ιερείς, εμείς οι κληρικοί, που έχουμε σε πολύ αυξημένο βαθμό αυτή την υποχρέωση να καθοδηγήσουμε τους ανθρώπους εις τον δρόμο της σωτηρίας εις τον δρόμο που οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού αυτή είναι η υποχρεωσή μας και αυτή είναι η υποχρεωσή σου και αυτό θα το κάνεις ή τι λέει όχι με τα λόγια με το παράδειγμα Θα προπορεύεσαι και θα ακολουθεί ο κόσμος Αυτή είναι η κλίση στην οποία σε καλεί ο Κύριος Θα προπορεύεσαι και θα ακολουθούν Δεν χρειάζεται να τους πεις τι θα κάνουν σε βλέπουν. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ό,τι βλέπουν από σένα, εκείνο θα κάνουν. Ε, διάβαζα κάποτε στη ζωή ενός Αγίου, ο οποίος ήταν καλόγερος, ιερομόναχος, και τον κάλεσαν κάποτε να πάει σε ένα χωριό να πάει να μιλήσει. Και εμπήρε τον υποτακτικό του για να πάνε στο χωριό εκεί που θα γινόταν η ομιλία. Αλλά αυτός έκανε το εξής περίεργο. Την ημέρα που θα γινόταν η ομιλία παράδειγμα το απόγευμα αυτός ξεκίνησε από το πρωί Και έκοβε βόλτες μέσα στο χωριό από το πρωί είχε τον υποτακτικό του δίπλα του και οι δυο είχαν τα κομποσκίνια στα χέρια τους και οι δυο είχαν κατεβασμένα τα μάτια τους κάτω και οι δυο έκαναν την προσευχή τους και οι δυο είχαν ένα σεμνότατο ύφος μία ιδιαίτερω εκφραστική ιεροπρέπεια και αυτή τη δουλειά μέσα στην αγορά του χωριού την έκαναν όλη μέρα και όταν ήρθε η ώρα της ομιλίας το βράδυ λέει στον υποτακτικό του έλα παιδί μου φεύγουμε μα λέει γέροντα Τώρα είναι η ομιλία. Τώρα πρέπει να πάμε στην εκκλησία να μιλήσεις. Του λέει η ομιλία έγινε. Η ομιλία έγινε, πότε έγινε. Όλη μέρα μιλάγαμε. Μα δεν μιλήσαμε και καθόλου. Όλη μέρα γυρνάμε, το κεφάλι κάτω, ένα κομποσκίνι στο χέρι και δεν, καμίς, δεν, δεν, δεν μιλήσαμε με άνθρωπο λάθος κάνεις αν ο κόσμος δεν άκουσε το κήρυγμα μια ολόκληρης ημέρας ένα κήρυγμα σιωπηρό μεν αλλά κήρυγμα δια του παραδείγματος όσα κήρυγματα και αν το κάνουμε στην εκκλησία η στον οποιοδήποτε άλλο χώρο δεν πρόκειται να ακούσει τίποτα. Αν δεν παραδειγματίστηκε από τη συμπεριφορά μια ολόκληρη ημέρα, δεν έχει να παραδειγματιστεί και να ωφεληθεί από όσα λόγια και αν πρόκειται να του πούμε. Για να πάμε παρακάτω να δούμε τι λέει το ιερό κείμενο. Εδώ δει των ασεβών σκοτεινέ ουκ είδασι πως προσκόπτουσιν άκουσες τι είπε συγκρίνει παραλληλίζει εδώ Μα είπε προηγμένως ότι ο δρόμος των δικαίων, η ζωή των δικαίων φωτίλα λάμπουσιν εδώ μα λέει τώρα για του Ασεβεί. Αντίθετα, λέγει η ζωή των Ασεβών είναι σκοτεινή. Γιατί ο Ασεβή είναι ο εργάτη τη αμαρτία, ο Ασεβή είναι εκείνο ο οποίο συνεργάζεται με τον διάβολο και όπως ο διάβολος δεν πρόκειται ποτέ να σου δείξει τους τρόπους με τους οποίους ετοιμάζει τα σχέδιά του για να σε ρίξει στην αμαρτία διότι αυτοί οι τρόποι είναι κατασκότεινοι, φτιάχνονται μέσα στα χαλκία της κολάσεως εκεί ετοιμάζει ο διάβολος τα πεπειρωμένα του βέλη για να σε χτυπήσει και να με χτυπήσει έτσι και ο ασεβής συνεργάτης του σατανά δεν πρόκειται ποτέ να σου δείξει και να σου αποκαλύψει ούτε τι σκέπτεται ούτε τι κακό βάζει στο μυαλό, σου, στο μυαλό του για σένα ούτε πως σκέφτεται να σε επηρεάσει και να σε οδηγήσει στην καταστροφή κινείται μέσα στη σφαίρα του μυστηρίου μέσα στη σφαίρα του σκότους μέσα στη σφαίρα της νύχτας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι ο άνθρωπος της κολάσεως και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Κύριος είδατε την κόλαση μας, του, μας την παρουσίασε ως σκοτεινή σκότος το εξωτέρων εκεί έστε ο βρυγμός και ο, ο τριγμός των οδόντων γιατί είναι το σκότος το εξωτέρων; γιατί ακριβώς ταιριάζει επάνω στο σκοτάδι των έργων του σατανά και των ομοίων του σατανά και οι ασεβεί είναι οι όμοιοι του σατανά οι συνεργάτες του σατανά οι οποίοι κρύπτουν την αλήθεια οι οποίοι κρύπτουν την προμερή στη ζωή, οι οποίοι κινούνται ως τυφλοπόντικες μέσα στα σκοτεινά σοκάκια της αμαρτίας και προσπαθούν ενδοκρυπτό να δημιουργήσουν φθορά στους ανθρώπους της Βασιλείας του Θεού. Και γι' αυτό είδατε τι λέει. Ου κοίτασι πως προσκόπτωση. Επειδή κινούνται λέγει μέσα στις, στο σκότος της αμαρτίας γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο δεν καταλαβαίνω λέει πώ συνεχώ κοντάφτουν. πως συνεχώ πέφτουν από τη μια αμαρτία στην άλλη ενώ βλέπεις ο Άγιος Άνθρωπος, ο Τίμιος Άνθρωπος, ο Σωστός Άνθρωπος, ο Πνευματικός Άνθρωπος ο άνθρωπος των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος της Εκκλησίας δεν πέφτει, με τη χάρη του Θεού φυλάσσεται αφού πηγαίνει όπως πήγαινε ο γέροντάς μας εδώ δύο φορές την εβδομάδα για εξομολόγηση πώ θα πέσει δύο φορέ τη βδομάδα ήταν στο εξομολογητήριο όταν προσέχεις τόσο πολύ τον εαυτό σου πως είναι δυνατό να πέσεις ενώ όταν μακροχρονίζεις μακράν τη εξομολογήσεως και λες άσε δεν έχουμε τίποτα δεν βαριέσαι δεν είναι τίποτα το ένα δεν είναι τίποτα το άλλο άσε μέχρι τα Χριστούγεννα που θα ξαναπάω να κοινωνήσω έχω καιρό τι παθαίνεις παθαίνεις σε αυτό που λέει εδώ σκοντάφτεις και πέφτεις εξοικειώνεσαι με τι πτώσει σου και όταν πας πλέον στην εξομολόγηση και σε ρωτάει ο πνευματικός «Τι έχεις παιδί μου» τίποτα παππούλι, δεν έχω κάνει τίποτα Έχεις εξοικειωθεί πλέον Έχεις εξοικειωθεί με τα χάλια σου Έχεις εξοικειωθεί με τη βρωμιά σου Έχεις εξοικειωθεί με τη λερωμένη σου τη συνείδηση και δεν σε ροχλεί πλέον Για να να κάθε μέρα Να βλέπεις πόσο έντονη θα ήταν μέσα σου η μετάνοια και πόσο εύκολα θα διέκρινες ακόμα και την παραμικρή αμαρτία Αλλά πλέον οι πτώσει σου έχουν γίνει βίωμα Τι να θυμηθείς τώρα Από τα Χριστούγερα μέχρι το Πάσχα Τι να θυμηθείς μέσα σε τέσσερι μήνες Τι να θυμηθείς Και μόνο που να θυμηθείς είσαι κεφαλικό και μόνο που παραβάλει το μυαλό σου κάτω να δει τι έχω κάνει, ή πρέπει να πει δεν έχω κάνει τίποτα και σταματάω να σκέφτομαι, ή πρέπει να αρχίσει και να λε, αν θε πραγματικά να βρει τον δρόμο τη μεταγνία, να πά να πει μια κουβέντα χαρακτηριστική στον παπά, στον Θεό μου. Τα έχω κάνει όλα, είμαι ο ελεηνότερο όλων και από σήμερα και μετά ξεκινάω. Να κοιτάξω πλέον την ψυχή μου και να εξομολογούμε όσο το δυνατόν συχνότερα. Γιατί έτσι έχουμε χάσει την συνέστηση των αμαρτιών μα. Έτσι έχουμε χάσει την αίσθηση της αμαρτίας. Δεν είναι τίποτα το ένα, δεν είναι τίποτα το άλλο, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει τ' άλλο, δεν είναι σπουδαίο εκείνο, δεν είναι σπουδαίο τ άλλο, και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε μόνοι μας απαλάξει τον εαυτό μας από βαρύτατα αμαρτήματα αλλά θα εκπλαγούμε αδερφοί μου θα εκπλαγούμε όταν θα βρεθούμε στο δικαστήριο της άλλης ζωής εκεί που θα δείτε ότι αυτά τα οποία εσύ θεωρούσες ως δευτερεύοντα και τριτεύοντα και τεταρτεύοντα και δεν τους έδινες καμία σημασία θα δεις ότι ο Κύριος θα ανακινήσει το νόμο του και θα σου θυμίσει ότι ακόμα και διαπάν ρήμα αργών ο εαν λαλίσος είναι οι άνθρωποι, αποδόσωση περί αυτού λόγων ενημέρα ημέρα κρίσεως. <Αν> παρακάτω. Στίχος 20. Ιε, παιδί μου, πατέρας γλυκός, γεροντάκι, που μιλάει στο νεότερο γιο του αλλά βλέπεις ότι τα λόγια του είναι γλυκά τρέχουν από το στόμα του ως ποταμός της Εδέμ ως ποταμός του Παραδείσου και γλυκαίνεται ο Σολομών και έχει γλυκαθεί τόσο ο Σολομών ώστε θεωρεί αυτά τα λόγια άξια να γραφούν και να έρθουν στην επιφάνεια και να δημοσιοποιηθούν και να τα μάθει ο κόσμος γιατί βλέπετε δεν τα κράτησε μόνο για τον εαυτό του τα έγραψε στο ιερό αυτό βιβλίο για να τα μαθαίνουν οι γενναίες των ανθρώπων χιλιάδες χρόνια αργότερα Ιέ μου παιδάκι μου άκουσε παιδάκι μου εμίρυση πρόσεχε Τις δε εμείς λόγις παράβαλε σον ους. Παιδάκι μου, του λέει, πρόσεχε στα λόγια μου. Πρόσεχε στη διδασκαλία μου. Τι σα είπα προηγμένως, η διδασκαλία αυτή του Δαβίδ Χαρακτηρίζεται από πόνο και αγάπη για το παιδί του είναι δυνατόν να μιλάς στο παιδί σου με τέτοια λόγια και να άρχισε να μου πεις μετά ότι το παιδί δεν ακούει απλά δεν θες να παραδεχτεί κάτι το πολύ απλό ότι ποτέ δεν του μίλησες με τέτοια γλώσσα αυτή είναι η αλήθεια Είναι δυνατόν να ανατρέφεται ένα παιδί με τέτοια λόγια, λόγια Θεού, λόγια Αγία Γραφής, λόγια Εκκλησίας και να δείξει σκληρό χαρακτήρα, αν θα γίνει ποτέ θα είναι δαιμόνιο θα είναι αυτό, δεν θα είναι παιδί, αυτό θα είναι διάβολος. Μόνο ο διάβολος αγριεύει όταν ακούει λόγον Θεού. Βεβαίω όταν θα περιμένεις να φτάσει το παιδί σου 20 χρονών και μέχρι 20 χρονών το έχεις αμολύσει το εξελεύθερο, άλογο ατίθασο έρμεο των αμαρτιών και έρχεσαι σε 20 χρονών να πάνε να του μιλήσεις λόγω Θεού φυσικά έχει δαιμονοποιηθεί και θα αρχίσει να κλωτσάει και δεν θα ανέχεται να ακούει τέτοια πράγματα αλλά αν το παιδί το μεγάλωσε εν παιδεία και εν Κυρίου, το παιδί θα γλυκαινεται ακούοντας λόγια Θεού. Και είδες τι του λέει, παιδί μου πρόσεχε στη διδασκαλία μου, σε <Νυσίασε, Νυσίασε>, του λέει και βάλε το αυτί σου στα λόγια μου, μην αφήσεις να φύγει τίποτα. Του μιλάει δηλαδή με χαρακτηριστικές εικόνες, με χαρακτηριστικές κινήσεις, για να του δημιουργεί μέσα του την έννοια της σοβαρότητας αυτών που του λέει. Δεν σου λέω σαχλαμάρες, δεν σου λέω πεζά πράγματα, δεν σου λέω ανθρώπινα πράγματα, σου λέω λόγια Θεού. Και γι αυτό τέντωσε καλά τα αυτιά σου, βάλ' τα κοντά στο στόμα μου με την έννοια να μην πέσει τίποτα έξω Ο Λόγος του Θεού είναι δυνατόν να μπει ολόκληρος μέσα σου χωρίς να φύγει από το, το αυτί σου ούτε ένα γράμμα «Ευσίασε και βάλε το αυτί σου στο στόμα μου». Ωραία εικόνα αυτή, ε. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Εκείνη την ωραία εικόνα που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του που έγινε τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Εκεί λέγει που ο Κύριος είπε για τον Ιούδα ότι απόψε ένας θα με παραδώσει. Και ο Ιωάννης ο μαθητής της αγάπης σκύβει εκείνη τη στιγμή λέγει και βάζει το αυτί του στην καρδιά του Κυρίου. και λέγει ο ίδιος τι άκουσε τον ρώτησε λέει Κύριε ποιος είναι και εκείνη τη στιγμή του μίλησε ο Κύριος του είπε είναι αυτός λέγει που θα του δώσω το ψωμί που θα το βουτήξω μέσα στο πιάτο αλλά λέγει ο Ιωάννης εκεί στις καθολικές του επιστολές αν το διαβάσετε αν διαβάσετε την Αγία τη στιγμή λέει που έσκυψα και έβαλα το αυτί μου στην καρδιά του Κυρίου Άκουσα, τι άκουσε ο Θεός αγάπιεστη Βλέπεις άμα τεντώσεις το αυτί σου τι εκπλήξεις σου φυλάει ο Κύριος Βλέπεις αν στήσει την προσοχή σου στα λόγια του Θεού τι λόγια πνευματικά έχεις να ακούσεις τι αποκαλύψεις ουράνιες έχει; έχεις να ακούσεις από το στόμα του Κυρίου αλλά βλέπετε εμείς το αυτάκι μας το στένουμε να ακούσουμε τι λέει η βρωμοτηλεόραση, τι λέει το βρομοράδιο, τι λένε τις σαχλαμάρες, λένε οι πολιτικοί τι σαχλαμάρες και τι ανοησίες λέει ο κόσμος να γελάσουμε και δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο λόγος του Κυρίου τι λόγια είπε το Ευαγγέλιο σήμερα. Διαβάζει ο παπά στην Εκκλησία. Ωραία βάζουμε. Άλλος κοιμάται. Άλλος χασμουριέται. Ρε Ευαγγέλιο διαβάζει. Ευαγγέλιο διαβάζει. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι όλος αυτιά. Να μην φύγει τίποτα. Πού το έχεις στο μυαλό σου. Πού γυράς. η Λειτουργία γίνεται είναι η επικοινωνία σου με τον Θεό τέντοσε του λέει ταυτί σου καλά φέρντε κοντά εδώ στο στόμα μου να ακούσεις προσοχή, έντονη προσοχή να γίνεις όλος αυτιά να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή που σου μιλάω τίποτε άλλο που να σε απασχολεί μέσα σου παρά μόνο τα λόγια που σου λέω εγώ που είναι λόγια Θεού Όπω μη εκλείπωση είναι φύλασε αυτά εν καρδία. Γιατί του λέει ο Δαβίδ, φέρε κοντά τα αυτοί σου να ακούσει, του εξηγεί, για να μην χαθούν οι συμβουλέ που σου δίνω. Είδε πώ τη λέει τι συμβουλέ, πηγέ όπως μη εκλείπωση είναι πηγές σου συμβουλές του δίνει αλλά του λέει πρόσεξε αυτές οι συμβουλές δεν είναι συμβουλές απλές είναι πηγές αργότερα αυτές οι πηγές που σου δίνω θα ανοίξουνε θα ανοίξουνε και από μέσα θα ξεπηδήσει πνεύμα Άγιο άκουσε αυτά που σου λέω σε καλά τα αυτιά δέξω αυτές τις πηγές μέσα για να γίνουν αργότερα αυτές οι πηγές κάνουλες νερομάνες από τις οποίες και εσύ θα ποτίζεις τους ανθρώπους που θα σε πλησιάζουν πως είναι δυνατόν ο Σολοβόν να χάσει την προσοχή του τώρα σε αυτά τα λόγια ε? πως είναι δυνατόν Πώς είναι δυνατόν ο Σολομών να αποσπάσει την προσοχή του από το στόμα του πατέρα του όταν του μιλάει με τέτοια σοβαρότητα και με τέτοιο φόβο Θεού και του δίνει να καταλάβει ότι τα λόγια του Θεού είναι όπως το λέει και στον Ψαλμό το διαβάζει τον Ψαλμό το διαβάζει τον Ψαλμό εκείνο το μεγάλο το Ψαλμό που λέγεται άμμομος το διαβάζει τον Ψαλμό στη λέγη, τα λόγια Κυρίου τι είναι τα λόγια Κυρίου, υπέρ και το πάζιο. Τα λόγια του Θεού είναι παραπάνω από το χρυσάφι Όταν σου δίνει κανείς χρυσάφι Τι έχεις τα χέρια σου, τρούπια, να, παίζουν, να πέφτει κάτι το χρυσάφι Το πετάξεις, το χάσεις, όχι Ε λοιπόν, για αυτό του λέει φέρω το κοντά το στοματάκι σου, το, το αυτοί σου Μη χαθεί τίποτα γιατί αυτά δεν είναι λόγια ανθρώπων είναι λόγια Θεού υπέρ και το πάσιο παραπάνω από το Χρυσάφι. Ζωή γαρεστή τις ευρίσκουσιν αυτάς και πάσης αρκεί ίασης. Τα λόγια λέει αυτά που σου δίνω, Α, α άκου τι σοφός άνθρωπος τι σοφός άνθρωπος θέλω; γι' αυτό σα είπα παρακαλάτε τον Θεό να μας έχει τέτοιους ανθρώπους κοντά μας να μας διδάσκουν να μας παιδαγωγούν να μας οφρονίζουν να μας παρακαλούν να τους έχουμε εξομολόγους να μας πλουτίζουν με τον πλούτο της καρδιάς τους και της πείρας τους να έχει τέτοιο γέρο σαν τον Δαβίδ τι άλλο θέλεις τι άλλο θες, τίποτα, ξεχνάς και να φας, ξεχνάς και να ντυθείς, ξεχνάς και να καλοπιστεί, ξεχνάς να χτενιστείς, ξεχνάς, ξεχνάς, ακόμα και να νυφτείς το πρωί, τα ξεχνάς όλα; Τι λόγια είναι αυτά, ζωή γαρεστή λέει της ευρίσκουσιν αυτάς. Τα λόγια λέει αυτά που σου λέω Εάν τα καλλιεργήσεις μέσα σου Εάν τα καλλιεργήσεις Θα βρεις την πραγματική ζωή Γιατί η πραγματική ζωή αγαπητοί μου αδερφοί Δεν είναι ούτε τι θα φας Ούτε τι θα πεις Ούτε πως θα ντυθείς Ούτε πως θα καλοπιστείς Αυτά θα σου φέρουν να Να το θυμάσαι Απογοήτευσες θα σου φέρουν θα έρθει κάποια στιγμή τα γεραματά σου τα βαθιά και θα ψάχνει να βρεις και θα σκέπτεσαι τι έκανε στη ζωή μου τίποτα τίποτα η ζωή μου ήταν διαρκώς μια επιμέλεια για μάτια και φθαρτά και μικρά πράγματα και δεν σκέφτηκα ποτέ τα μεγάλα και τα ουσιώδη να αυτά είναι τα μεγάλα και τα ουσιώδη ζωή της ευρίσκουση λέει αυτάς Σου δίνω τις πηγές Καλλιέργησέτε αυτέ αυτές τις πηγές Και μέσα από αυτές τις πηγές Θα βρεις την ζωή την αιώνια Πού είναι ρε γονείς Γονείς πού είσαστε γονείς Πού είσαστε πατεράδες Πού είσαστε μανάδες Πού είσαστε που ειναι ρε γονεί, που εισαστε πατεράδε, που εισαστε πατεραδες που εισαστε μαναδες που εισαστε που ερχοστε και λέτε στην εξομολόγηση Ότι είμαστε καλοί Και εμεί είμαστε ιδανικοί και μεγαλώσαμε τα παιδιά μας καλά, που είναι τα καλά τους είπε τέτοια λόγια τους μίλησες με τέτοιο πνεύμα τίποτα και όχι μόνο λέει είναι θα τη ζωή αλλά και πάσης αρκή ίασής τα λόγια αυτά λέει θα σε θεραπεύουν από τα τραύματα που θα σου αφήνει η αμαρτία. άνθρωπος είσαι. Κάπου θα αμαρτήσεις. Αλλά βλέπεις τι κάνει Γι' αυτό σας είπα άλλο ο ασεβής άλλο ο αμαρτωλός. <χαι> Αμάρτησες. Αν έχεις φόβο Θεού είναι στη γίνεται εκείνη τη στιγμή. Κινητοποιείται αμέσως μέσα σου το αντιβιωτικό. Ποιο είναι το αντιβιωτικό. Αμάρτησες είναι τραύμα η αμαρτία. Αμέσω εκείνη τη στιγμή κινητοποιείται το αντιβιωτικό. Ποιο είναι το αντιβιωτικό είναι ο λόγος που άκουσε στο κήρυγμα ο λόγος που άκουσε στον κύκλο ο λόγος που διάβασε στο χριστιανικό περιοδικό ο λόγος που άκουσε στην Αγία, στην Αγία Γραφή αυτό είναι το αντιβιωτικό το οποίο αμέσως σε ξεκινητοποιεί και λες τι έκανε. αμάν, αμάρθισα γρήγορα στο ιατρείον γρήγορα στο εξομολογητήριο γρήγορα να μετανοήσω γρήγορα να δηλώσω ενώπιον του Κυρίου τη μετάνοιά μου για να ξεφύγω από τον αιώνιο θάνατο να ξεφύγω από τον αιώνιο θάνατο να ξεφύγω από την αιώνια κόλαση και εγώ να ξεφύγω που σας ομιλώ και εσείς να ξεφύγετε αγαπητοί μου αδερφοί αλλά μόνον έτσι θα ξεφύγουμε μόνον με την προσοχή μας στα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημόν δολίως κινούμενα, όπως λέγει εκεί η ευχή του αποδείπνου και με γνώμονα πάντοτε το εξομολογητήριον με σκοπό την καθαρότητα της ψυχής μας την οποία εύχομαι σε όλους σας και εσείς να εύχεστε για μένα των αμαρτωλών. Αμήν.